I lied down last night laughing Woke up this morning screaming and crying Said I lied down last night laughing Woke up this morning screaming and crying Πρατές. Το δίκτυο ηλίφων παντέρας Σπάρτοκος για ακόμη ένα απόγευμα δίνει το παρόν στη φιλόξενη συχνότητα του πλατεία Ρέντιο. Στην εποψινή μας παρέμβαση θα σας μιλήσουμε για τις δηλίωσεις από το Γαν σχετικά με τη συνθήκη της Λοζάνης, τη Μοσούλη και τους αγωγούς που βυθίζουν τη Συρία στο Έμα. Η μεπομπή παρουσιάζει ο Νίκος Αργυρίου εκπρόσωπος της Επιτροπής Ελληνικής Στρατευμένων. Το τηλέφωνο κοινωνίας μας είναι το 6932 955 437, ενώ η νέα ηλεκτρονική μας διεύθυνση το www.dictoiospatacos.blogspot.com. Ο Δημήτρη επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, να επισημάει τι ανάγκε τη πολιτικής στην Τουρκία που εξυπηρετούν οι επικίνδυνε αυτές τις πολιτικές απόψεις και να τη συνδέσει με τις εξελίξεις τη Μοσούλη. Μάλιστα, με ανακίνωσή μας είχαμε επισημάνει ότι η άποψη της κυβέρνησης ελληνική το νήμα της του Τούρκου καθηκητή στην Τουρκία επικρύνει τη Λοζάννη και το κάνουν αυτό όχι σε σχέση με τα νησιά αλλά σε σχέση με το κουρδικό πρόβλημα της Μόσουλη. Είναι όμως μόνο αυτό. Η πολιτική πραγματισμή και η κατοχή σημαντικού πνεύμα της βόρειας Συρίας απαντά μόνο στους τουρκούς φόβους για το κουρδικό ζήτημα. Θυμίζουμε ότι η τουρκική έθνο έδωσε το πράσινο φως, με επιψηφία, στη των επιχειρήσεων που Ο υπόφαση εγκρίθηκε από τους του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και των Εθνικιστών. Οι Τούρκοι στρατηγικοί θα μπορούν να επιχειρώνουν εκτός της χώρας τους, ιδίως στο Ιράκ και τη Συρία, έως τα τέλη Οκτωβρίου του το 2017. Μήπως επομένως στο ζήτημα τις διαστάσεις των το Προέδρου, συνδέεται με Μήπως εφάρτηκε των αποφάσεων του καθεστώτου Σαρντοδόν να προχωρήσει σε μια μεγάλη εκαθάριση στο εσωτερικό της χώρας όλων των στοιχείων που φυτέφτηκαν σε εισαγωγικά από το 1923 με στόχο την ανοικοδόμηση της χώρας από την αρχή. Επανακαθορίζοντας ταυτόχρονα τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβάλλοντας όμως στο πλήσιο μιας ιστορικών διαστάσεων διαδικασίας πλανητικής συναδιανομής και επιρροών, τα καθίωρη Αυτό είναι εξάλλου και το πνεύμα αλλά Και η κατεύθυνση που δίνεται από το άθρο του Ιμπραχήμ Βαγιούλ Άτυπο Συμβούλη του Αντουγκάν Και διευντή σε μεγάλη εφημερίδα Να βαχίζει το φιλικό νημοέ προς το καθιστός Η Μωσούλη έρχεται στο επίγκαιρο και δεν είναι αρχιτεμένη για τους Τούρκους, γιατί παράλληλα με τις δηλίωσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερδογάν, ο Υπουργός Άμνας Γαλλίας Μπριάν δήλωσε ότι ο βοβρατισμός της ΝΑΕΣ στη Μωσούλη από γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη που απογένθηκαν από το αεροπλανοφόρο Ντεγκολ, μετά από εντολή του Πρόεδρου μια μεγάλη με στόχο τη διάσωση από την Οθερά γίνεται ω όνομα τη διάσωση ανθρώπιν δικαιωμάτων ή γενικά για να σώσουν όλη αυτή τη φορά όπως τη δημοσούνα. Η Γαλλία συμμετέχει σε επιχειρήσει του διεθνεί συνασπισμού Αναντίου Στόχου της Λέ στο Ιράκ και Στηρία έπειτα από τι επιθέσει με 12 νεκρούς στο γνωστό περιοδικό τον Ιανουαρίου του 2015, που έδωσαν το πρόσφυγμα για τη νέα γαλλική εμπεριλιστική επέμβαση, προκωμένο να θυμίσουμε ότι ο γάλο του ο Λάντ βρίσκοντα πολύτιμο σύμαχο στον πρόσφο του Τότοπουρκώνων. Απετούσε το 2013 την έννοια του βοβατισμού εννατό το του καθεστώ σα με εφορμή ένα ακόμα και μαζικό έκλυμα, με χρήση χημικών όπλων. Έντονος καταγράφεται και το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ο Βοσθημό του Ιράκ, Χάιντερ Αμπάτι, ανακοίνωσε ότι ο Άσχολο θα αναπτύξει πλούσιο χώρα του για να βοηθήσουν τις νάμεις, στην Ο Μπάρακ Ομπάμα και το έτοιμο τη Ρακινή κυβέρνηση να υπάρξει μια τελική αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών και των συμβούλλου για την οποία του διεθνεί συνασπισμού στο Ιράκ, ανέβαλε απάντη που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίε του. ότι και οι εκατοντάδε. χιλιάδες στρατιώτε το ένα του Βορράμινα στον Λίπα, ο ζήτησε να μην Πάνω από 50 επιπλέον στρατηγό του ΕΡΑκ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρακινούς αξιματού, η επιχείρηση ανακατάληψη πόλη ενδέχεται να ξεκινήσει το 2ο του Οκτωβρίου. Ο λευκός είκοσ που θέλει πάση θυσία να αποφύγει να σε χησία επιχείρηση, επιμένει πως οι Αμερικανοί δεν θα στην επιχείρηση. Όμως, παρότι αρχικά τα στρατεύματα να επισημάνουμε δύο ακόμη πολύ σημαντικές παραμέτρους. Πρώτον, Ο ΥΕ προβλέπει ότι η επιχείρηση Μοσούλη, όπως το πληθυσμό κυριαρχή, το στοιχείο, που ποτέ δεν είναι τι βάναφε και διαθαρμένε συντικέ όσο ω επιφορτέ, ενδέχεται να εκτοπίσει 1 εκατομμύριο αμάχους. 1 εκατομμύριο δηλαδή θα έχουμε. Το Υπουργείο του Ιράκ επιχείρηση για την απελευθέρωση του Μοσύνη που έχει κατανοηθεί θυμίζει από τον Ιούνιο του 2014 από δυνάμου Φάι να μετατραπεί σε ένα περιφερειακό ζήτημα ούτε θα επιτραπεί οποιαδήποτε στην ερωτητική επιχή να γίνει εκμετάλλευση από ηγεσίε διάφορων χωρών, δείχνοντα πάντα την Τουρκία. Να θυμήσουμε ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2015, ο τουρκικό στρατό είχε εισβάλλει στη Μοσούλη και πιέσει συγμένε σε μια πόλη η οποία παίκει 32 χιλιόμετρα του Μοσούλη με μια δύναμη επιπέδου συντάγματο μαζί με άρματα μάχης περιοδικό. Οι ρακινέ αρχέ έκανε λόγο για 60 μι 24 άρματα μάχης και αδιαυνιστο αρισμό οχημάτων μηχανικοί του με με τιρκικέ καιλιέ περιανανέωση των 90 προστρατουτικών ακολούθών που βρίσκονται στην περιοχή για να εκδέψουν τους του Ιράκ να Ο Παραβίαση της Εθνικής Εκκριότητας του Ιράκ και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Και την αλληλεπίδραση των του συγητικού κατεστημένου που κυριορχεί πολιτικά στο Ιράκ με των Ουλάθων στο Nor a motherfucker mother Και από αέριο διανομή 10.0 κιλαδή αν στη Μοσουλή πριν την αγί σήμερα, προειδοποιήτα του κατοικού ότι ολο... ολοκληρώνονται οι για την έναρξη στρατηγική υπηρεση ανακατάληψη πόλης από του δικατιστέ, σύμφωνα με στρατηγική ανακοίνωση του Βαρδάκη, Τα μηνύματα στα του κατοικού του στρατού που θα προωθούνται, αλλά και οι Γιατί επομένω η Μοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο ο Σουνητικό και ο Συνητικό Αγόνο φυσικού αερίου του ίδιου η Τάσμαλος, και το της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής από πειρα του εξάγω τη Ρωσία, νομίζουμε ότι είναι το κλειδί των εξελίξων. Ο φίλο που Συρία και στο Ιράκ αποτέλεσαν εκτός των με μέτρε του που η Τουρκία, η το Ιρανικό καθεστώς να παίζει ρόλο και δαιμονέας της σειρακινής του κυβέρνησης. Όπως όμως επισημαίνει ο Ιλάννης μάζε στο βιβλίο του για πολιτική και υγειοστρατική στις Συριακής κρίσεως από τις οι συμμαχίες που αποτελούσαν αυτό το πλέγμα ανταγωνισμού ισχύως με τη Συρία, με τα διαφορετικά ενεργειακά συμφέροντα και τους που να το έδαφος, οι σχεδιασμοί των πόλων επιρροή τις γεωπολιτικές εξελίξεις του συστήματος των σεβεντερες μέσων αυτών. Συνεπώς, ο γεωπολιτικός παράγοντας της ενέργειας αποτελεί ακόμη μια σημαντική διάσταση στις εξελίξεις, στις κρίσεις της, της Συρίας, η οποία συνέβαλε στην κλιμακούμενη περιφεραιόπιση και διασμόπιση του Συριακού πολέμου. Το ρήμα αυτής της προσέγγισης πιαν η γερμανική ηλεκτρονική εφημερίδα, Γερμανικά οικονομικά Νέα. Που σεάζουμε με τίτλο, "Ο πόλεμος στη Συρία δείχνει το το Άξις". Είναι πόλεις πετρελίου. Δίνει τη δική της ανάλυση για τις εξελίξεις στη Συρία, σημειώντας ότι πιο σοβαρές συγκρούσεις συμβαίνουν μόνο σε περιοχές των μεγάλων αγωδών ή εκεί που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν, όπως γράφει το ρωσικό Σπούτνικ. Ως λέει ότι η συγκρούση δεν είναι τίποτε περισσότερο μια μάχη για τις καλύτερες περιοχές, ώστε να αρχίσει προμήθεια πετρολίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο συντάκτης σημειώνει ότι η στο Τουρκ οι οποίες θα αποτελέσουν μεγάλες διαδρομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και για αυτές που έχουν προγραμματιστεί να δημιουργηθούν. Δύο από τις πιο σημαντικές αγορές πετρελαίου βρίσκονται στην πόλη Συρίας, Μαντ και Αλμπ. Και οι δύο εντάσσονται στην τοπική κυβέρνηση του αναφέρει η εφημερίδα. Μέσα από το υπάρχει ένα που μεταφέρει Όποιος καταλάβει την πόλη Μπίτ, αυτομάτως ελέγχει με το φορά στη Συρία, σημειώνει. Το ίδιο ισχύει και για τι διευθυντικέ πολιση του αλετήου και την Αλπάμπου. Στα Ανατολικά, ο ίδιος ογό περνά μέσα από τις πόλεις της πόλει τη δράκα καιλζόρ. Το πετρέλαιο που λέει μέσα στον αγωγό προέρχεται από την Αρακινή πόλη τη Μοσούλη μέσω του και τον Νέι-Αλτζόρ και το δεύτερο σκελό συνδέει στον Μέχρι στιγμή στη σύγκρουση στη Συρία η Τουρκία δεν έχει καμία πρόσβαση στους αγωγούς πετρελαίων. Με την κατάληψη της πόλης Μαντλίτσης στη Συρία η Άγγερα θα αποκτήσει πρόσβαση στο Συριακό σύστημα αγωγών. Η εφημερίδα αναφέρει ότι με τη σειρά Συρίας, η Ρωσία υποστηρίζει την κατασκευή ενός αγωγού φυσικοαρίου που έχει ρυθμιστεί από το Ιράν, μέσω του Ιράν και Συρίας, στην πόλη Κάρτη του πολέμου τη ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε επικεντρώνον κυρίως στι αεροπορικές επιδρομές στο ανατολικό τμήμα τη χώρα, ενώ οι Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές επικεντρώνουν κυρίως στις δυτικές περιοχές της. Ο συντάτη καταλήγει στο συμπαιρασμό ότι η Ρωσία θέλει να ελέγχει τη δυτική σύρια, προκειμένου να αποτρέψει την κατασκευή των φιλοδοτικών αγωγών. Οι Ηνωμένε πολιτείε προσπαθούν να αποτρέψουν η κατασκευή φιλοδοστικών αγώνων όπω οι αγωγό Ιάννου-Ιράκυρια στα ανατολικά. Εκτός από αυτό, υπάρχει και ο προτινόμενος αγωγός, ο οποίος υποτίδεται ότι συνδέει τα υψήπεδα του Γκολάνι με Πυρού, Τουρκία μέσω της Δαμασκού. Εάν υπήρχε ανατοπή της Συριακής Κυβέρνησης, το Ισραήλ θα ενίσχυε τη θέση του. Ως ανερχόμενος προμηθευτής φυσικού αερίου, ωστόσο η Ρωσία δεν θέλει κανένα ανταγωνιστή στο σωμαίο αυτό, σημειώνει το Σπούτιν, επικαλούμενο και γερμανική εφημερίδα. Ένα ένα πόλει, ο πόλειμο των αγώνων τετρέμει του αγών, φυσικού αερίου. Είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται επίση την εμπειρία σφαγή στη ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύουν στοιχεία που βλέπουν το φω δημοσιότητε από πανηγέ και διεθνεί δεξαμενέ σκέψει. Καθώ αποκαλύψε το Ιράν, το Ιράκ και η Συρία είχαν σημειώσει στις 25 Ιουνίου του 201, λίγο πριν ξεκινήσει η εξέγερση στη Συρία, την κατασκευή ενό αγγού φυσικού αερίου ο οποίο θα αμφωνία στη Δύση με Ιρανικό συνόμι φυσικό αέριο. Ο αγός αυτός θα τροφοδοτούνταν από το φυσικό αέριο του τεράστου κοιτάσματος South Pass, το οποίο μοιράστηκε μεταξύ του Ιράν, το οποίο κατέχει τα δύο τρίτα και του Κατάρ, το οποίο κατέχει το υπόλοιπο μήμα, στον Περσικό κόρμα. Το συνολικό μέγεθος του κοιτάσματος είναι 35,7-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα από λείψιμο φυσικό αέριο. Gm, ο οποίος θα ξεκινούσε από τον θερματικό σταθμό φυσικού αερίου στις ακτές του Ιράν στον Πόλπο, όπου καταλήγουν οι αγούγια της και τη μεταφορά του φυσικού αερίου στη Συρία μέσω Ιράκ. Το τελικό κόστος αυτής της ήταν 10 Σε ένα παράχτι τροματικό σταθμό και να μεταφερθεί με πλοία στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη σταθερή αγορά πλησάνει της μέσα Ανατολή, κυρίω σε σταθμούς αποθήκευση που έλεγουν από του αλλά και από τους Γάλλους Στο σενδιακό μην Μπανιά καταλήγει ο ενανεργό του πληροφο ο οποίος είχε χωριτικότητα 300.000 βαρέλια την ημέρα και ο οποίο θα αποτελούσε την τερματική περιοχή ενός αγωγού πετρελίου στο πλαίσιο μια που υπογράφει το 2010 μεταξύ Ιράκ και Ιρία καθώς η ανακατασκευή του πρώτο ρούχου είχε εκκληθεί σύμφωνη. Οι δύο ανεγωγοί σχεδιάζουν να μεταφέρουν 1,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα και ο δεύτερος 1,25 εκατομμύρια ελαφρτερο αργού πετρελαίου την ημέρα. Απένα, απέναντι όμω σε αυτό το σχέδιο σειδικό αγόρι στέκει το σωντικό σχέδιο με το φυσικό αέριο να προέρχεται από το ίδιο κύδεσμα αλλά από το μερίδιο του κατάρου. Αναλυτέ μιλούν για διπλό αργό πετρελαίου από θα μεταφέρεται επίση Που έχει ένα τριβίο αντικοινικό στόχο. Να ανταγωνιστούν το Ιράν σε ένα στρατηγικό παίρνει μηδενικού αθλήσματο, δηλαδή το κέρδος του ενός ανταγωνιστή είναι η ανάλυση μία του αντιπάνου με μεγάλους χαμένου το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα. Να μειώσει το κόστος μεταφορά, άρα και να διευρέίνει το ποσιστικό κέρδο και να εξανείξει το ιρανικό κίνδυνο να κλείσουν τα ασθενά του Οι εξελίξεις αυτέ σημαίνουν ότι από την διαφορετική ποιότητα, η βιβλία των εκπληστών του σεινικού Ισλάμ και η κοινού Αουδική να ανατρέψουν το συτικό άξονα που συγκροτούν το Ιράν, το καθεστώς Άσσατ και η Χεσμπολάκ στο Λίβανο, με τη σύκλωσή τους ήδη να φυθίζει στο αίμα επίλοιων της Συρίας και της Ιεμένης. For the white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 to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of en virtud moslima de de Καταθίνει λοιπόν ένα εναλλακτικό σχεδιασμό που θα παρακάνει τη Συρεία καθώ στα διάρκεια από την Ανατολική Ανατολία. Είναι ένα πιο ακριβό σχέδιο αλλά αποφεύγει το Ιριακό πόλει. Την 1η Δεκεμβρίου 2015 επεγράφησε η στρατηγική πλησιφωνία στο Abu Dhabi μεταξύ του πρώτου πρόδουρου και του Αίχοι του Κατάρ, για να ακολουθήσει η τουρκική σχολή του Βόρειο Ιράκ στι 4 με 5 Δεκεμβρίου του 2015 που περιγράψει ενδεχομένω. Όλα αυτά μου στα σχέδια έχουν επιπλέον Σε σημαντικέ που εύκολα ανατρέφεται στο βαθμό που εξυπηρετούνται η γεωστρατηγική στόχη με άλλους όρους. Εδώ θα αναφέρουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ Τουρκία, Κατάρ και τη Αουδική Αραβία, εντό λεγόμενο στου ενημεικού με κοινή στάση απέναντι του καθεστώ το οποίο επιθυμεί την ανατοπήζοντα με κάθε τρόπο τις ομάδες, των αλλά με Ραβία. Με τις πρώτε να στηρίζουν ένα διάδοχο σχήμα με τη μουσιλική αδελφότητα, η οποία αποτελεί κόκκινο πανί για Ραβία, θυμίζουν στηρίζει του δικτάτε της, εναντίον της κυβέρνησης που ανέτρεψε τη μουσιλμαική αδελφότητα. Επίση, η Ελλάδα αλλά και ο Καδοστατική ο εχθρός, το εχθρό του έξω ενεφίου δεν μπορεί να εκοδομίσει μια μακρόχιστο στρατηγική σμάχια, αφού και πάλι μπορεί να υπάρξει ενδεχομένω διαφορετικό τρόπος εξυπηρέτηση των γεωστρατητικών Η ανακάλυψη το 209, νέων στην Ανατολική Μεσόγειο, κοντά σε Κύπρο, Λίβανο, Συρία και χωρικά υδαριτή αποκλεισμένη και και, Γάζα, και άλλο σχέδιο της τη παρακάμπτοντας το σαοδοραφικό εμπόδιο μέσω των τουρκικών αερογών, που επίσης θα κάνουν να κρυμιστούν ως χάρη την υπήρχη οι σχεδιασμοί του ελληνικού κατησμένου σχετικά με τη δημιουργία υποθαλάσσιου αερογών μεταφοράς φυσικού αερίου. Ενεργειακών κοιτασμάτων, με εκρασμένε όμω τις βλέπει των ανταγωνισών κρατών να δεικτική σερύτερο ρόλο περιφερειακής συμπερισκευή δυναμική σε μέσα Ανατολή και Αφρική, διάσταση τη οποία είναι και ο έλεγχο των θαλάσων εμπειρικών και ενεργειακών ρόλων. Τέλο θα πρέπει να επισημανών ότι μεγάλη σημασία ζήτη αναδικείται η σχέση της Τουρκίας με τη ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε ειδή το μερίδιο Ευθινό το Παξικό Κήμα τη 15η Ιουλίου σε 10.0 νεκρούς και τα εκατομμύρια του προσφείγω. Είναι ένας πόλεμος που τοπική του έχει το ενεργειακό ζήτημα και ιδιαίτερα την ενεργειακή επισάκτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτρουσία, αλλά και την εξή γεωστρατητικών συμφέτον μεγάλων και περιφερειακών πολιτικών δυνάμων. Είναι ένας πόλεμος που συνδέεται με τις μελλοντα του ελληνικού κόσμου, όπου το επιχειρήσεων. Ο ανώτερος διοικητής των Ανατολικών Δυνάμων Ευρώπης και Δυνάμων ΙΠΑ στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις προετοιμάζονται να παίξουν πολύ πιο ενεργό ρόλο. Μάλιστα, εχθές ταξίδευσε εσποσμένα στις ΗΠΑ ο αρχηγός των ελληνικών ενόπλων δυνάμων προκειμένου να συμμετάσχει σε τρίμερη σύνοδος της ΙΠΑ με αντζέτα της εξελίξης της Ανατολής. Όμως, η άσκηση η οποία παρουσιάσαμε, παρ' με νέας 2016, έχει ως βασικό της σενάριο την εξέταση και αντιμετώπιση της δημιουργούμενης από τη κατάστασης στο εγγύς και βρύτερο περιβάλλον της χώρας μας και ακολουθεί τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες μας για μετατροπή των ελληνικών αεροπορικών βάσεων σε ορμητήρια των του ΝΑΤΟ και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλα αυτά αποκαλύπτει με ευρέστου γενικαιμένου, παγκοσμίγου ταξικού πολέμου, που ξεκινάει από τις καπιτολεστέ Μητροπέ για να φτάσει στην περιστική περιφέρεια, ότι η το των δωμάτων πολέμου καταστολή, και η καταστρατηγική δράση των στο ιστορικό, ο και ο διά την προσώπη, η ένταση του ανταγωνισμού περιφερειακών και δυνάμων το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα του κόσμου, κυρίως όμως η εκμετάλλευση και η καταπίεση του κόσμου της εργασίας. Wie ein schönes Weib, wendiger frei und Judenarm, so wie ein blasser Ist das eben? Ist das ein? Nicht wie es schon mal war. Kanackenhaus und Arschreien, wie schön es damals war. Για τη συνθήκιο άλλη, το πώ αντιμετωπίζονται αυτές από το αστικό κατευθύνων Υγειμών, έχει μεγάλη σημασία να διαβαστεί και να μολητηθεί γιατί περιέχει πολλού και να σαφέ μήνυμα, την απλή πολέμη. Ο λόγο κουβέλλη είναι πρώτη πρόταση του Πανεπιστημίου Μακεδονία, κοσμήτρο κοινωνικών και του Ευρωπαϊκή Στροφείου του Ιδιωτιμάτου και κάτωχο της έδραση στρατηγικών σπουδών Γέθα του Η παράθεση του βιολογραφικού του λόγω καθηγητή αποκαλείται ότι πρέπει έναν από του σημαντικού του καθηγητικού κατεσμένου και της αστικής διανόησης Η του απειλή δεσμεύσει που αποσχολούν το καθώς ο ρόλος του είναι να συνδέσει και για το και δεν είναι μόνο να ξεκαρδίσει την οπτική θέαση των εξελίξων σε αγγελία ανατολική Μεσόγειο αλλά κυρίως να επηρεάσει τη διαμόρφωση δόγματος, το πλαίσιο και τις κατευθυντέ γραμμές όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις και θα κινηθούν επιχειρησιακά οι στρατηγικέ δνάμαση. Αν επόμενο αρχή έρχεται να το πλήμα και που Περιούνω όμως που καταγράφηκαν τα υπέροχνα προγράμματα της Μίζας, η πρόσκληση χιλιάδων επαγγελματικών οποιητών και η σοβαρή πρόσβαση στους βιολικού σχεδιασμούς με την Ελλάδα να προσφέρει καθοριστικέ διαυκολήσει, να συμμετέχει σε σειρά του ΝΑΤΟ τον τη Ευρωπαϊκή Με του καθηγητή, την, αναλύση, την αναζήτηση στην των ελληνικών Χάσει στι επικοινωνίε και πράξεις του πριν αρχηγού γιαθα αντινάβει που και του ακόμα πιο επικίνδυνο ε, τότε η Υπουργό Αμυνα Χασίλη, που εκτός των άλλων προώθησε την επιθετική στρατηγική του ενίουα αμυντικού χώρου ελλάδας ε, Κύπρου, κιματώντα ακόμα περισσότερο των πρώτε μου είχε το πρόγραμμα του από την κυβέρνηση Μεσοτάκι και του λόγους της περιοχής, η πολιτική αποτροπής που βρεσβεύει ο καθηγητής, το ζήσιμο το βράδυ των νημείων και τα αποτελέσματα είναι γνωστά τρία παλικάρια νεκρά σε βέροτερα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 Fuck golden πολιτική που στη γραμμή ανάγνωσης καθώς προβάλλοντας μονοδιάστατα την αντίληψη περί τουρκικής προκλητικότητας, και ελόθερουτισμού, αφαινάς αποκρίπτει ότι τα στοιχεία αυτά διέπουν επίσης την στρατηγική τόσο του ελληνικού όσο και του κυπριακού κράτους, στο οποίο κυριαρχεί η ελληνοκυπριακή άρθρωσα τάξη. Αφετέρου εξαφανίζει την πραγματικότητα του ανταγωνισμού που απειλεί Με μαεστρία καμουφλάρεται το επίδικο του ελληνοτουρκού και κυρίως οι επιθετικές κινήσεις του κάθε κράτους που έχουν όμως ένα κοινό. Όλα τα κράτη της αντιμετωπίζουν τους στρατιώτες και τόσο στην άσκηση της όσο και στις εξωτερικής αστικής πολιτικής ως αναλώσιμος. αναρωτιόμαστε. Δεν την εσωτερική κρίση Ελλάδα και η των νημονίων. Η κυβέρνηση Ζανέλ, που στην Ανατολική Μεσόγειο, να ελέγξουν πηγές και σε εμπορίου, ενέργειας, φτάνοντας να συμπεριλάβουν σε αυτούς το κράτος τρομοκράτη Ισραήλ και τους δικτάτερες Αιγύπτου, αρπάζοντας τα κοιτάσματα της κατεχόμενης λεωριδάς της Γάζας. Ο καθηγητής Κουσκουβέλης λοιπόν και η τάση του αστικού πολιτικού, οικονομικού και που απαιτεί ένταση και Θέλει η εθνική ενότητα και υποταγή τη εργαζόμενη πληθυσμού, όχι μόνο την εφαρμοζόμενη αστική και πολιτική, αλλά επίσης απαιτηθυσίε σε χρήμα και σένα, που ήδη γίνεται, γιατί η ασκήματα πραγματικά πειρά, την ένταση των οποών όλοι καταγράφουν, ήδη βαρένεται για σειρά ατυχημάτων συχνά φαντασόρων. Όμω, ήδη ο αρχηγό γέ, τελίδη έχει επισημάνει με ομότροπο στο προσωπικό ότι αυτοί... αυτό ο ποταμό του έμματο είναι η σύγχρονη πραγματικότητα με Επίσης, τονίζονται οι επιτήσεις για νέες προμήθειες ομπλικών συστημάτων για προσλήψεις νοστοφόρων στρατιωτών και κυρίως πιο ενεργή συμμετοχή στις εμπεριλητικές που προκαλούν την προσφυγιά. Γιατί για όλους αυτούς είναι αδιάφορο το δράμα, το δράμα των εκατομμυρίων συνανθρώπων μας. Γιατί δεν λογαριάζουν τα θύματα των του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών κρατών που εφορμούν από Οι αγοραστέ και συναγωνιστέ. Ο δικό μας πόλει γίνεται εδώ. Οι, φε... Οι φαντάρι ξεκαθαρίζουν. Δικό σα ογωνισμό, δικά σα τα κέρδη, δική σα προπαγάντα, δική μα είναι. Νεκροί. Δεν θέλουμε άλλα δόματα αποτροπή, δεν θέλουμε άλλα ένια, δεν θέλουμε άλλα λιγεντού στο Αγιό. Η νέα πάντη σφαντάρου όλα αυτά είναι το δεν πολεμάμε, δεν καταστέλουμε για τι Ηνωμένε Πολιτείε για τον ΑΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Ολυγαρχία. Το δίκτυο Πάτρος, του Ελεύουν φαντόνου Πάτροσπα θέλει να πρωτοβουλιστή και του πολιτικού κινήματο, ενάντια στον εργασιακό κοινωνικό πολιτικό όλεδο, που σχεδιάζουν και προωθούν αναθέτοντα σε εμάς το ρόλο του αναλόσχου τη πρώτη γραμμής για την εξυπηρέτηση των στρατικών συγνώμων τη άκουσα τάξης. Μας διατάζουν να στρέφουμε τα όπλα εναντίον του τούπου εργάτη και νεολίου, με τον οποίο δεν μας χωρίζει τίποτε. Είναι οι ίδιες που για να τα μημόνια, Μας διέταξαν και μας διατάζουν να παρατακτούμε ένοπλα και τιμένοι ματαζήδε εναντίον εργατικών κοινοποιήσεων, ακόμη και να σπάσουμε Εμείς απαιτούμε να απαγορευτούν οι ασκήσεις με πραγματικά πειρά, που μας να μην δοθεί ούτε ένα ευρώ για πολιτικούς εξοπλισμούς και του στρατιωτών, αλλά τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού μας. την που τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Θέλουμε και θα λάβουμε συγκεκριμένες κινηματικές για τις και την ανάπτυξη αγώνων και σε Ελλάδα και Τουρκία, γιατί μόνο με κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. Σε Ελλάδα και Τουρκία μπορούμε να σταθούμε απέναντι στον στην Αντιπολεμική Αντιπεριλητική Αντιφαστική Πορεία Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες την 5 20 10 με συγκέντρωση στις 6 μεσυδρία μετα... με στα προπήλια και πορεία στη Βουλή, τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Πρεσβεία των ΗΠΑ. να είμαστε όλοι εκεί. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.